Μου είπε, θα φύγουν οι εφοπιστέ. Θα φύγουν οι εφοπιστέ, θα κατεβάσουν τη σημαία του από τα ελληνικά πλοία. Και εγώ θα ήθελα να σα απαντήσω. Αξίζει τον κόπο, λοιπόν, να έχουμε τον μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο και όταν η πατρίδα μα βρίσκεται σε πόλεμο αυτοί οι πατριώτε να μα απειλούν ότι θα κατεβάσουν την ελληνική σημαία όταν η χώρα βρίσκεται σε εμπόλεμη κατάσταση. Μα το κεφάλι δεν έχει πατρίδα κύριε Σύπρα. Λοιπόν, οι εφοπιστέ θα πρέπει να ξέρουν. Ότι και σε άλλε χώρε υπάρχει καπιταλισμό, αλλά δεν έχουν 58 διαφορετικέ φοροαπαλλαγέ. Και ότι θα πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή για τη χώρα. Και θα πρέπει να ακολουθήσουμε και εκεί μοντέλα που έχουν και άλλε χώρε, με υψηλού δείχτε, μεγάλο εμπορικό στόλο, που οι εφοπλιστέ συμβάλλουν. Δεν έχουν 58 διαφορετικέ φοροαπαλλαγέ. Και δεν μα φοβίζουν αυτέ οι απειλέ πια, διότι είμαστε μια χώρα που βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πρέπει το καταλάβουμε αυτό. Έτσι ακριβώ όπω τα άκουσε τώρα, του τα είπε προχθέ που είχε πάει στα Ποσειδόνια. Έτσι ακριβώ. Ε, αλλιώ θα τα έλεγε. Αφού το έχει πει μια φορά, δεν θα τα πει και η δεύτερη το ίδιο. Ναι, και είναι και αριστερό. Αν ο αριστερό δεν βάλει στο στόχαστρο τα υπερκέρδη και την ασυδοσία των εφοπλιστών, ποιο θα την βάλει. Ε, κάπου πρέπει να έρθει και ανάπτυξη όμω. Δεν μπορεί να. Όχι, όχι, δεν είναι. Τελικοποιήσουμε και τα ο κέρδη ο και τους Ο, ο άνθρωπο έχει τρόπου για να φέρει ανάπτυξη, αλλά όχι με αυτού που φέρνει και ο νεοφιλελεύθερο. Ρε παιδί μου, ποιο θα δώσει εσύ κι εγώ. Αυτός θα δώσει τη χώρα να βοηθηθεί, για, για τον εφοπλιστή. Έχει δώσει εφοπλιστή σε δεν έχει δώσει... τα προηγούμενα χρόνια, στη χώρα φορολογία. της Ελβετίας έχει δώσει. Από την ψηφιλή φορολογία δώσει. που τον έχουν πήξει. Το είπε μόλις, 58 φοροαπαλλαγές, τον άκουσες. 6, τώρα... τον, τον διάδοχο του Τσέγκεβάρα, τι είπε εδώ. 58 σωστά τα λέει, δεν λέει ψέμα. Το τσίσι του Τσέγκεβάρα, Το τσί, είναι τσί, τσί, από το τσίσι. Δηλαδή το σκεφτόμουν να χθες που τον έβλεπα εκεί στα Ποσειδόνια που χαιρετούσε, που μιλούσε, που μίλησε με τον εφοπλιστικό κόσμο λέω αυτά που έλεγε παλιά για τους εφοπλιστές τι γίνανε και, και αυτά στη χωματέρη και αυτά μαζί με όλα τα υπόλοιπα που όλα όμως δεν έχει μείνει έχουν βάλει ένα στίχη αυτή η ΣΥΡΖΕΗ Ότι έχουμε πει ό,τι έχουμε πει θα πεταχτεί στη χωματέρη και Όλα και πετύχομαι. το κάνουν τόσο γρήγορα ναι. Πριν έκλεγε εδώ ο Σπίρτζε, πάλι στην Κάτια βγήκε. Τα καλά όλο, δεν τα λέμε όμω. Αυτή είναι η συνέπεια τη κυβέρνηση. Και από όλε. Ότι ό,τι έχουν πει, όλα όμω. <ΣΣ2> όλα, όλα, όλα, όλα δεν τα κάνουμε. Δεν τα κάνουμε. Αυτό δεν είναι, είναι μια συνέπεια. Ασυ... Είναι, γιατί λέτε το άλλο. Είναι συνεπή. στην ασυνέπεια. ασυνέπεια. Είναι η πιο ασυνέπεια. Ναι, αλλά κοιτάς το αρνητικό. Βγήκε ο Σπίρτζε πριν για το ελληνικό και ναι. διαφωνούσε. Βγαίνει ο αρμόδιο υπουργό και λέει: Ό,τι έλεγα εκεί, όμω σπαράζει καρδιά μου το έκανα. Σπαράζει μέσα του κι αυτό. Τι νόημα έχει αυτό. Και ποια είναι η διαφορά από τον άλλον που δεν σπάραζε η καρδιά του, τον προηγούμενο. Το θέμα. Δεν είναι υπουργό. ότι συμβαίνει αυτό που συμβαίνει. Ξεπουλιάζεται το ένα, φόρη το έναν τ' άλλο. Έχουμε και τους κλαψοτέρχιδες. Τους ποιους? Τους κλαψοτέρχιδες. Ναι. Ναι, από το βουνό ναι, που λέμε. Ναι, ξέρω, του βουνού. Τους, ναι, τους ξέρω... Καψοφούνητε. Κάθε τρει και λίγο να μαζίζουν. Α, αγάπη μου, το ξεπούλη. Τι μου κάθεις και μου κλέφει, έχω και το μοξομάδι κάθε τρει και λίγο. Ο Σπριτζ έχει κλάψει πόσο δεν έχει κλάψει. Ο Σπριτζη συνέχει. Κλαίσει στην φουλή Κλαίσει στην κάτω. Το κάνει. το που δεν ξέρω. Και ο όχι το ελληνικό του Και νομίζει ότι όλοι εμεί τον θεωρούμε αριστερό. Κάνω ότι θε, ξεπούλα όταν κοιτάζει και αν αποκαθρέφτη ξέρεις ότι είσαι χειρότερος από τη Θάτσερ και από όλους αυτούς που έχουν περάσει και έχουν ξεπουλήσει τη Δυτική Ευρώπη ε, ίδιος είσαι. είσαι, ίδιος ολόιδιος Δεν είναι, γιατί αυτοί έχουν ενοχές τώρα οι Σαμαρικοί δεν είχανε, το έκανα προκάλυπτα πω... σου λέει, καθήκια, ναι, ναι, καθήκια, ναι, θα αυτό. το κάνουμε Είμαστε και δεν έχουμε θέατρο Εδώ... Δεν το πολύ παίζεται. Δεν, δεν ασχολείται κανεί, μόνο εμεί εδώ σε εκπομπή ΡΑΚΕΠΟΥ, να βάζουμε στο αντίβαρο το ε, και καλά ηθικό πλεονέκτημα που μπορεί να έχει αριστερά. Ούτε αριστερά είστε. Εμεί τα πούμε για ηθικό πλεονέκτημα, λέμε, λέμε όχι. Το... Βάζοντα παλιέ δηλώσει, αυτό προσπαθούμε να αυτόν. πούμε, ναι. ότι είναι ασυνεπή, άρα ψεύδει και τέτοια. Ούτε αριστεροί ούτε πρώτη φορά αριστερά ήτανε, πρώτη ντροπή αριστερά, κανονικά το κάνουν με φοβερή επιτυχία και δεν έχουν και πάτο, από ,τι φαίνεται. Όμω. Ναι. Ήρθαν οι επενδυτέ. Δεν είπε. Α. Ε, χρησιμοποίησε αυτόν τον χρόνο. Ήρθαν. Α. Ε, ότι έχουν έρθει δηλαδή αόριστο. Όχι, δεν θα έρθουν μέλλοντα. Ποιο το χρησιμοποιεί σε αυτόν τον χρόνο. Ο Πάνος Καμένος Σήμερα το πρωί ήταν στον Τράγκα. Η Ελλάδα μετά από την τελευταία συμφωνία του Eurogroup αλλάζει. Μπάμε πια σε μια νέα περίοδο. Τώρα πια έρχεται η ελπίδα. Έρχεται η ώρα των επενδύσεων. Και οι επενδύσει που έχουν, τώρα, οι έχουν ήδη έρθει. Κυρότερο το ήλιο του ήλιο. Δεν μπορεί να σου πει. Στο δεν... Okay, δε, δε, δεν μπορεί να σου πει. Μήπω γι' αυτό το κλείσανε. Για να είναι μέσα άνθρωποι για να, να, είναι να είναι τα επ, πέλη, Ε, το είπε πάνω στου καμένου, έχουν ήδη έρθει. Κάτι oh, παραπάνω yeah. θα ξέρει, ή δεν λείψε. Μα το, το καμένο δεν έκανα. Ο Τσίπρα λείψε. Καραγκιόζη να λέει άλλαντ άλλων. Όχι, καλέ. Έχει ακούσει τον καμένο να λείψε. Πόσο τέριαξε ο Τσίπρας με τον καμένο oh. στο oh. ταπεραμέντο, πόσο έχουν τέριαξει. Αν και τόσο διαφορετικέ. Και μάλιστα τέριαξε. Αλλά εδώ πέρα κάτι που δεν το βλέπαμε. Είναι yeah, αυτό που yeah, δεν το βλέπει Το πολιτικό σκηνικό έχει μόνο τέτοιο. Και με το Σταύρθο τέριαξε. Όχι. Και με το Λεβέντικαν τέριαξε. Με το Λεβέντι που θα ακού Κάθε φορά που το σκέφτομαι, το φλαμπουράρι με το levέντι. Να, yeah. να κάνουν κυβερνητικό σχηματισμό. Ας Πόσο ταιριάζουν. Να λύνουν θέματα τη χώρα. Ο φλαμπουράρι με το levέντι. Δεν είναι καλύτερο, με το αλλά με κάμερα. Μην το κάνετε έτσι και το χαίρεστε και κοιτάει ο παπά και γελάει. Στα κανάλια τα καινούργια που θα γίνουν. Ναι. Να, μια ωραία ιδέα για εκπομπή. Ποιο δεν θα την έβλεπε. Α, Ήταν η γέρι του Μαπετσό κάποτε. Εδώ ούτε θα βλέπουν, ούτε θα ακούνε. Άλλα λέει ένα, άλλα καταλαβαίνει. Καφέδε στάνταρ με χορηγία μια εταιρεία καφέ θα μπορούσε να πάρει ένα δύο ώρο. Στην κρατική, έστω στην κρατική ναι, τηλεόραση. Στη δημόσια. Και α φοράει και τι ρόπε που δίνουν από πίσω, όποιο τον δει. Όχι, είναι τέτοι, δεν είναι τέτοιοι. Έχουν δόλο, διαταγμένη υπηρεσία. Ε, ο Καμένο είπε και κάτι άλλο. Δεν είπε μόνο ότι έχουν ήδη έρθει οι επενδυτέ. Μα μίλησε για τα μικράτα του. Τα φυ, μετεφιβικά χρόνια, τα νεανικά. νεανικά. Τα νεανικά χρόνια για την αξία Τι Και ξέρεις... ούτε να πάει στο Πασόκ τότε. Όχι, όχι. Α. Και ο Καμένο έχει δουλέψει στη ζωή του. Πού? Δούλευε φοιτητή. Έχω εργαστεί σε πολλά επαγγέλματα. Έπρεπε να. Έκανα διάφορε δουλειέ. Έχει δουλέψει εφ. Έχει δουλέψει βοηθό εφ. Βοηθό εφ και έχει δουλέψει σε γαλλική κουζίνα. Σε γαλλική κουζίνα. Αυτό είναι. Στη Λιόν είναι η καλύτερη κουζίνα τη Γαλλία. Εκεί δούλευε. Εκεί δουλεύω. Εκεί δούλευα για τρία χρόνια. Αλλού δούλεψες Ναι, έχω δουλέψει. ανοίξαμε ένα μαγαζί τότε με άλλου δύο Έλληνε στη Λιόν ελληνικό για οχτώ μήνε. Ο ένα έπεσε που ζού και εγώ μαγείρευα και ο, ο τρίτο σερβιρα. Και έκλεισε το μαγαζί. Και τελικά τι έγινε, Λιών, χωρί φαγητό. Πάμε έμεινε. να φάμε τα φαγιά του Στου καμένου. καμένου. Πάμε στο Στου... καμένου. Ο ένα έβγαζε μπουζού και ο καμένο μαγειρίδε, ο άλλο σερβίρε, γιατί έκλεισε, δεν μα είπε. Και έστω και μαγαζί με ένα μπουζού και ένα μπακλαμάκι ένα σερβίτορα. Γιατί λίγο είναι. Ε, Εσύ δεν θα πήγαινε στο καμένου να φά. Καλέ. Ε, ο ένα να ο άλλο να παίζει το μπουζού. Γιατί μόνο στο Θωμά. Στο ταμείο κανεί δεν ήταν. Κάποιο θα τον τραγουδήσει, αυτό που είναι στην κουζίνα συνήθω. Τέλο πάντων. Ναι, ο Μάγειρες. Τον κατέστρεψε τον πάνω αυτό. Θέλω πάνος. να πω ότι. Έχουμε... Δίζω, μάλλον δεν είχε πελάτες και για να μην είχαμε τα φαγητά, έχει μια αξία. Και ήταν και βοηθό σεφ κάποτε. Στην καλύτερη κουζίνα τώρα, έχει Λιόν τράγκα τώρα Αν στη Λιόν να δοκιμάσουμε. Σκέφτομαι καμιά φορά και είναι πολύ αισιόδοξο αυτό ότι πολλοί πολιτικοί ηγέτε αυτού του τόπου στα νιάτα του έχουν διαπρέψει. Μην ξεχνά την πιτσαρία του. Ομοίω και ο Σαμάρα με ένα φίλο του έξι μήνε. Κάτι μήνε τα κρατάνε όλοι αυτοί. Για να Όταν ανοίγει κάτι και το κλείνει έξι-εφτά μήνε, κάτι δεν πάει καλά. Τέλο πάντων. Εκτό από τον Γιώργο, βέβαια, που έχει κάνει. Ο Γιώργο δεν πιάνεται. Είπε Γιώργο και έχουμε Γιώργο. Αυτή είναι σκητρία Γιώργο. Ο Γιώργος έχει δουλέψει εργάτης Αυτή ήταν. Φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι. επιχειρήσεων Φυλακισμένοι. Φυλακισμένοι. Προλετάριο. Genieφθηκε προλετάριο. Μαυροκέφαλο και τη στο τρένο. Λοιπόν, ο Γιώργος μίλησε. Όχι δεν ήταν χτες, για την Κόμενης, πει ήταν Έλληνας. Δεν έχει σημασία. Μίλησε χτε στην Θεσσαλονίκη. Είχε πάει πάλι κόσμο. Χωρί μουστάκι πάλι. Χωρί Τελειώσαν αυτά. Τέλος. Εποχή. Ε, βάλαμε τέλο στο παλιό. να τον εξαφανίσουν. Να τους εξαφανίσουν. Το κίνημα των δημοκρατών σοσιαλιστών είναι εδώ. Άλλο κόμμα δεν βλέπω τριγύρω. Μόνο στα Γκάλλοπ εμφανίζονται και θέλω εδώ να δώσω ένα πελώριο ευχαριστώ στις εταιρείες δημοσκοπήσεων που στις έρευνες ρωτάνε για τους πάντες αλλά όχι για το κίνημα δημοκρατών σοσιαλιστών. Τους καταλαβαίνω, κάνουν ότι μπορούν να μας εξαφανίσουν μαζί να εξαφανιστούν και οι αλήθειες που χρειάζεται αυτός ο τόπος. Πώς όμως να εξαφανίσεις τόσο κόσμο, δύσκολο, και πώς να εξαφανίσεις αυτό το πάθος, αυτή την αγάπη, αυτή τη λατρεία για τις αξίες, για, το, για τις αρχές που πρεσβεύουμε. Υπάρχει λατρεία για τις αρχές που πρεσβεύει, δεν ρωτά ποιες είναι οι αρχές. Α, υπάρχει κάποια σχετική λατρεία, αλλά τον χτυπάνε τα συμφέροντα του Γιώργου, το γεώργο, το σύστημα. Το, το σύστημα χτυπάει... Το σύστημα. Ναι. Ε, μου Αυτό τραυματίζεται εδώ, με λίγα λόγια το ο Ιωσήφ σύστημα. Ο Ιωσήφ μου θυμίζει, ο Καλαμαράκη, ότι και ο Αλέξιο Τσίπρας έχει δουλέψει στο Γιαπί. Το έχουμε μεταδώσει okay, κιόλα σε αυτό. Ναι, ναι λοιπόν, έχει, έχει πει, πει, πει. λάθο. Έχει πει ότι έχει δουλέψει στο Γιαπί. Μου βάλαγε τη λάσπη ο Αλέξης. Μα να μην υπάρχει YouTube τότε. Το βλέπει, παιδί μου. Το με τον τενεκέ, στο, στο με τον χέρι, τον τενεκέ στο, στο νόμο. Βράβα ένα βιντεάκι. Τον βλέπει, κάνει εκεί το βιντεο και τη Τι θα έκανε ο Τσίπρα στο τέτοιο. Στην Α, ήταν πολιτικό μηχανικό όμω δεν ήταν. Θα πω, μήπω αλφάδιαζε, μήπω έκανε, μήπω σχεδίαζε ο άνθρωπο. Κοίτα να δει. Καλύτερα να είναι ω χτίστη ή ω εργάτης οικοδόμος παρά να έχει σχεδιάσει κτίριο ο Τσίπρα. Φαντάζεσαι ναι. να μπει σε κτίριο, αν είναι και πολύ όρφο τη μελέτη, τη στατική την έχει κάνει ο Αλέξη Τσίπρας Εγώ κρατάω ότι είναι χτίστη τη νέα Ελλάδα που έπαιξε. Αυτό ναι, αυτό η Μα η εμπειρία του μετουσιώθηκε εκεί. Γίνεται ναι. πράξη. Έχει τη χαρά να το κάνει αυτό. Το που βοηθάει και στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα στο άλλο κτίσμα χτίζουμε και εκεί δεν χτίζουμε ναι. μόνο εδώ ε, και είναι αρκετό, ας τα κτίρια, δεν με νοιάζω στα ένσημα να χτίσει αυτό αυτοί είναι σατυρικοί όλοι αυτοί που είπαμε τώρα έτσι. Σαμαράς, Καμένο, Καμέλος, Γιώργος εμείς εδώ δεν κάνουμε τίποτε δεν έχεις και τέτοια τώρα σε προσπερνάνε στο δευτερόλεπτο είναι θέοι δεν το συζητάμε Λοιπόν, και ένα τελευταίο για να κλείσουμε. Με Γιώργο Πάπανδρέου. Όχι με Γιώργο Πάπανδρέου. Το κουστάκι του Γιώργου Τίτα αρχιεύεται κάπου. Τι γίνεται, Θα πάει στο Μουσείο Ανδρέα Παπανδρέου. Ε, όχι, Γεωργίου Παπανδρέου. Άρα θα γίνει Μουσείο και για τον Γιώργο. Του Β. Γεωργίου, του Γ. Παπανδρέου, γενικότερα. Mm. Ε, ε, έβλεπα χθε το δελτίο του Sky και είχε μάλιστα και χτυπημένο, όπω λέμε στου τίτλου, το τι γίνεται στη Βενεζουέλα. Να ακούσουμε πώ το είπε η Σι. Εγώ δεν αμφισβητώ ότι γίνονται όλα αυτά στη Βενεζουέλα, αλλά να ακούσουμε λίγο τον τίτλο. Εκτό συνόρων, κυρίε και κύριοι, στι συμπληγάδε τη πολιτική και κοινωνική αναταραχή βρίσκεται η Βενεζουέλα. Η χώρα με τα μεγαλύτερα πετρελαϊκά αποθέματα τη Λατινική Αμερική αφήνει τρει στου τέσσερι πολίτε τη κάτω από το κατόφλι τη φτώχεια. Και ενώ πεινασμένοι κάτοικοι αναγκάζονται να τρέφονται κυριολεκτικά, όπω θα δούμε από τα σκουπίδια, η αστυνομία αποθεί διαδηλωτέ που ζητούν δημοψήφισμα για την αποπομπή του Προέδρου Μαδούρο. Αυτό είναι πολύ σωστό που λέει, δεχτούμε ότι έτσι. Και εδώ τρώνε άνθρωποι από τα σκουπίδια. Δεν έχουμε μαδούρο. Και στην Ελλάδα. Mm -hmm. Και εδώ, η είναι τρει στου τέσσερι κάτω στο κατόφλι τη φτώχεια. Εδώ βγήκαν χθε και άλλα στοιχεία. Ένα εκατομμύριο άνθρωποι είναι κάτω από το ακραίο όριο τη φτώχεια. Έχει μπει και τέτοιο. Θέλω να πω. Δεν έχουμε σύστημα να πάμε δηλαδή. Και στα όλα ο... Όχι, όχι, δεν είναι αυτό <laughs> το θέμα. <laughs> είναι ότι και το συγκεκριμένο κανάλι, μάλλον τα μνημόνια, ναι. έχουν φτιάξει αυτή την κατάσταση εδώ στην Ελλάδα. Που η κάμερα όμως δεν πηγαίνει του καναλιού ή δεν πήγαινε στα πρώτα χρόνια γιατί ήταν υπέρ του μνημονίου. Για, Κίνα, για τα δικά μας εδώ δεν λέει κανεί τίποτα, κανένα κανάλι δεν τα προβάλλει ή τώρα τα προβάλλουν για να κάνουν κριτική στον, στην, δεδομένη, στην τρέχουσα κυβέρνηση. Ο πυρήνας που είναι τα μνημόνια είχαν πολύ ωραία υποδοχή, φανατική υποδοχή, τρομερά φανατική υποδοχή από αυτά τα κανάλια και τότε δεν δείχναν τίποτα από όλα αυτά για τα, για που άλλο... δημιουργούσαν τα μνημόνια. Στη Βενεζουέλα, στο άλλο ημισφαίριο, αμέσω κάθε μέρα έχουμε δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, πέμπτη είδηση για το τι γίνεται εκεί. Ε, εντάξει, δεν το τι γίνεται εκεί. Έτσι, αν και μια, είναι ένα θέμα πώ φτιάχνονται, πώ προβάλλονται. Ναι, δεν είναι καλά τα πράγματα, δεν το συζητάμε. Και να προβληθούν προφανώ από ειδήσεων, δεν λέει κανεί το αντίστοιχο. Τα δικά μα εδώ επιτέγματα που είναι επιτέγματα και καναλιών και δημοσιογράφων. Ε, το ξένο, το, ξένο το λες πιο εύκολα τώρα. Το, το δικό το το είναι πιο εύκολο. Πώ εμείς τώρα λέμε για το ΣΚΑ, για το Κοντομινά δεν λέμε. Τι είπαμε. Κατάλαβε. Δεν είπαμε. Για το Κοντομινά. Μα νομίζω τι είπαμε. Ναι, το ναι, ναι, για το ξένο λε πιο εύκολο. Τι να πεις για το Κοντομινά. Τι έχει να πει για το Κοντομινά. Εγώ. Δεν θέλω να σου κλείσω το στόμα, αλλά για πε. Δεν έχω να πω κάτι. Πριν είναι... να πω. Βρέκα, Καραγκιόζη. Κάτσε γιατί χτυπάει το τηλέφωνο που μια παρέμβαση. Ποιος παρέμβαση, ποιο είναι. Ποιο είναι. Μου είναι ο Δήμο. Δεν ξέρω. Ακούω να κλάμα ο Δήμο. <laughs> <laughs> Καραγκιόζη. Θα πάμε σε διαφημίσει γιατί μετά θέλουμε να μιλήσουμε με Παρίσι να μάθουμε τι ακριβώ συμβαίνει. Λίλ σήμερα, Παρίσι. Τι σα έχουμε παιδιά. Λίλ, τι Λίλ. Ο, στη Λίλ δεν ήταν άλλο που είπε ο καμένο. Λιών, Λιόν. Λιόν, την ναι. καλύτερη κουζίνα τη Ευρώπη. Τα ανεμπερδεύτηκαν. Τράγκα, αυτά ναι. δεν τα ξεχνάμε. Βάλε διαφημίζει Γιώργο και εδώ είμαστε. Ε, ε, εδώ Έλληνο Φρένι, όπω κάθε Πέμπτη είμαστε μαζί με τον Αποστόλη. Και εκεί είναι Παρίσι. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο τη Μαρία τη Τιδενάξα να μα πει τι γίνεται εκεί. Έτσι λίγο πιο χαλαρά να τα συζητήσουμε. Με του μπαχαλάκιδε. Γεια, σου γεια σου Μαρία. Μαρία. Γεια σα, από το Παρίσι. Λοιπόν. Λοιπόν, Να σα πω ότι ναι. όχι μόνο το Παρίσι, αλλά και η ολόκληρη η χώρα παραμένει σε κλειό κινητοποιήσεων κατά τη εργασιακή μεταρρύθμιση. Και όλο αυτό μια μέρα πριν από την έναρξη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο Ποδοσφαίρου. Θα ξεκινήσει Μάλιστα, κανονικά, Από ό,τι φαίνεται, θα ξεκινήσει κανονικά. όμως από την άλλη, παρατηρείται κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Με, αν θέλετε να σας πω δύο-τρία πράγματα ναι, γιατί δεν γίνεται ναι. σήμερα στη Γαλλία, Έχουν τους στου στους σιδηροδρόμους να προκαλούν μεγάλη αναστάτωση, μπλοκάροντας οι σιδηροδρομικούς σταθμούς και καταλαμβάνοντας τρένα. Το πρωί οι συνδικαλιστές μπλόκαραν την μεγαλύτερη κεντρική αγορά νοπών προϊόντων που βρίσκεται στο Παρίσι. Την ίδια ώρα στους δρόμους όχι μόνο της γαλλικής πρωτεύουσας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις είναι βουνά τα σκουπίδια καθώς στο χορό των κινητοποιήσεων μπήκαν και οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα και βεβαίω, γίνονται καθημερινά διαδηλώσεις όπως για παράδειγμα χθε διαδηλωτέ από πολύ νωρί το πρωί βρέθηκαν κάτω από το σπίτι της Υπουργού Εργασίας Κρομή. Κομή, με mm -hmm. Αλλά και στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου γίνονταν μια συνάντηση στελεχών του Σοσιαλιστικού Κόμματο. Κάποια στιγμή σημειώθηκε ένταση και για να διαλύσει την συγκέντρωση η αστυνομία είχαν χρήση σπρέι περιού και όλο αυτό κατέληξε, όπω καταλαβαίνετε, σε νέε συγκρούσει διαδηλωτών με τι αστυνομικέ δυνάμει. Να ρωτήσω κάτι. Αυτά τώρα γίνονται ένα μήνα, ενάμιση μισή. Πόσο καιρό είναι, ε, Έχουμε κλείσει του δύο μήνε τώρα. Έχει πέσει η ένταση των κινητοποιήσεων. Ε, Κατέπεσε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή το, από τι αρχέ Ιουνίου μέχρι τώρα. Αλλά τα τελευταία 24 ώρα, όπω σα είπα και πριν, παρατηρείται μια κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Τα συνδικάτα λένε ότι δεν θα κάνουν πίσω. Τα συνδικάτα ζητούν την απόσυρση του, του επίμαχου νόμου. Ο ΛΑΜΤ δεν το συζητάει αυτό, γιατί θα θεωρηθεί, θα θεωρηθεί αδυναμία εκ μέρου του, ένα χρόνο πριν από τι προεδρικέ εκλογέ. Έχουμε μια μετοπική σύγκρουση. Η οποία δεν ξέρουμε ποια θα είναι η έκβασή Αυτό το νομοσχέδιο πότε ψηφίζεται στην Βουλή του ή δεν θα ψηφιστεί, τι διαδικασία θα ακολουθηθεί. Δεν θα ψηφιστεί. Επιχειρείται να περάσει με ένα άρθρο του συντάγματο, το 49-3, όπω λέγεται. Ναι. Ε, ήδη ε, έχει, γίνει, έχει περάσει από μια πρώτη ανάγνωση στο Γαλλικό Κοινοβούλιο, τώρα βρίσκεται ε, στη Γαλλική Γερουσία, όπου παρουσιάζεται εκεί. Αυτή η διαδικασία δηλαδή. Και τον Ιούλιο αναμένεται η τελική υιοθέτησή του. Δεν ξέρουμε αν θα τα καταφέρει ο Λαντ να το περάσει. Στόχο του είναι να επιτύχει την τελική υιοθέτηση του νόμου ε, κάνοντας διαβουλεύσεις με κατηγορίες εργαζομένων για να τους ικανοποιήσει επιμέρου αιτήματα ώστε να σταματήσουν οι απεργίες και οι κινητοποιήσεις. Μέχρι τώρα δεν τα έχει καταφέρει παρόλο που υπήρξε συμφωνία με ορισμένα συνδικάτα όπως των σιδηροδρομικών Και πριν από λίγο έμαθα ότι κατέληξαν σε αδιέξοδο οι συνομιλίες που είχαν οι κυβερνητικές αρχές με τα συνδικάτα των πιλότων. Άρα δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή που πάμε. Ωραία. Να σε ρωτήσω, οι παριζιάνοι δεν ξέρω αν έχουν τους έχει ξανατύχει ταυτόχρονα να μην έχουν βενζίνη, να έχουν σκουπίδια, τόσες πολλές κινητοποιήσεις, κλειστού του σταθμούς, αεροπλάν, έχει ξανασυμβεί... Τα τελευταία χρόνια. Έχει, όχι τα τελευταία χρόνια, όχι δεν έχει να συμβεί. Πήγε να συμβεί το 2010 με την συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση που προωθούσε ο Σαρκοζή, ωστόσο τα βρήκε με τα συνδικάτα ε, και έκτοτε μπορώ να πω ότι ζούσαμε ειρηνικά. Πώς τα αντιμετωπίζουν ε, όλα αυτά τώρα που τους έχουν τύχει. Κοιτάξτε, υπάρχει μεγάλη μερίδα, νομίζω η Είναι με το μέρο των εργαζομένων, με το μέρο των συνδικάτων. Παρόλο που αρχίζουν και δυσανασχετούν πολύ, ναι. Σε ποιου δρόμου γίνονται αυτά είναι σε κεντρικό σημείο, Σε κεντρικό μάζα. σημείο, είτε στην Place de la République, είτε στην Place de la Nation, είτε στο. Γενικά υπάρχουν κινητοποιήσει παντού. Α πούμε, χθε είχαμε στην, στο Monte Parnas, στον σιδηροδρομικό σταθμό του Monte Parnas. Είναι απρόβλεπτα τα, τα ντου ε, που κάνουν οι συνδικαλιστές. Ναι. Ο τουρισμός έχει πληγεί. Γιατί εμείς εδώ θα λέγαμε τα αντίστοιχα μέσα ενημέρωση, η εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Έχουμε μια μανία με την εικόνα της χώρας στο εξωτερικό. Εμείς. Κοιτάξτε. Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι. Φυσικά και έχει πληγεί ο τουρισμός. Έχουν υποχωρήσει οι κρατήσεις κατά 15 με 16% για τον μήνα Ιούνιο. Ενώ η πληρότητα στα ξενοδοχεία από την έναρξη των αγώνων, δηλαδή ενώ περιμέναμε να είναι 100% η πληρότητα στα ξενοδοχεία, αυτή τη στιγμή δεν ξεπερνά το 75 με 80%. Ναι. Τα μέσα ενημέρωση στρέφονται κατά των κινητοποιήσεων. Προβάλλουν την αρνητική πλευρά, συντέλεια του κόσμου. Συνήθω δεν. Α, και εκείνο. Όχι, όχι. Συνήθω, ναι, εκείνο που προκαλεί εντύπωση και. Ε, όσο διαρκεί αυτή η αναστάτωση, θα έλεγα ότι αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι η προσπάθεια που γίνεται ώστε να αποδοθεί ο ρόλος του κακού στα συνδικάτα και στους εργαζομένους από μερίδα, όχι από όλα τα μέσα ενημέρωσης. Ε, για παράδειγμα, χθε η Φιγγαρό έγραψε ότι τα συνδικάτα έχουν πάρει όμυρο τη Γαλλία ενώ mm. για την εταιρεία των γαλλικών σιδηροδρόμων ε, έγραψε ότι οι εργαζόμενοι της που απεργούν Η εταιρεία αυτή αποτελεί την τροπή της την τροπή της Γαλλίας. υπογραφή για άνεση από κάτω. Στο κείμενο. <laughs> Με διεθνή καριέρα, τουρνέ, τώρα που το μέγε έχει προβλήματα. Αντίστοιχα. Φαντάζομαι, ναι, ο αντίστοιχο. <laughs> γιατί τώρα, επειδή λε ότι στη Ρεπουμπλίκ γίνονται διάφορα και σε άλλου δρόμου και πλατείε. <laughs> Στην <laughs> φαντάζομαι, φαντάζομαι αντίστοιχα. Δηλαδή θα παραπονιούνται κάποιοι αντίστοιχοι δημοσιογράφοι, πολιτικοί, ότι δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ στον Τεμαγκό ή κάπου γιατί κλείνει του δρόμου και φοβόμαστε του μπαχαλάκιδε. Όχι, είναι διαφορετική. Δεν είναι. Το ίδιο, το ίδιο κλίμα στα, στα γαλλικά μέσα ενημέρωση. Δεν. Ναι. Είναι πιο φινετσάτη, ε. <laughs> πρέπει να εξάγουμε, καταλαβαίνω. Πρέπει να εξάγουμε προϊόν. Δημοσιογράφοι, δεν είναι. Μα το, γίνεται, μα, το νομοσχέδιο νομίζω είναι μια εξαγωγή. <laughs> Προϊόντο. Αυτό ναι, έχει Το νομοσχέδιο, ναι, ναι. ναι να ναι, ναι, ναι, ναι. εξάγουμε και δημοσιογράφου έχει... αντιστοίχω για να το στηρίζουν. Η Ελλάδα πρωτοπόρη. Άλλωστε, η πολύ στενή σχέση Γαλλία-Ελλάδα πέρυσι τον Ιούλιο νομίζω έχει επίπτωση στη Γαλλία πια. Ε, ναι, ναι, ναι, εξάγουμε λιτότητα βασικά Εξάγουμε λιτότητα έχω... και τρόπους ναι, ναι. συμπεριφοράς Τα συνδικάτα mm. από ό,τι διαβάζω, μαθαίνω και ξέρουμε έχουν μαζικότητα στη Γαλλία ε. Ναι, έχουν μεγάλη συμμετοχή, έχουν πάρα πολλά μέλη και όπως βλέπουμε κάνουν και δυναμικές κινητοποιήσεις Όχι πάντα νομίζω, αλλά τώρα είναι στο full τους. Όταν πρόκειται ναι, για σημαντικά θέματα κάνουν πολύ δυναμικές κινητοποιήσεις όπως είναι αυτή η εργασιακή μεταρρύθμιση. Και βεβαίως μετά θα πάρει η σειρά και η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση γιατί δεν την είχε ολοκληρώσει ο Σαρκοζή. Α, έχουν και τέτοια ε. Φυσικά. Εμείς τα Εδώ έχουμε τα... μεταρρυθμίσεις ναι. λιτότητα με δόση. Με εδώ. Και εδώ, μην νομίζει, τα εργασιακά, εμεί θα τα έχουμε το Σεπτέμβρη. Φαντάζομαι το γνωρίζει. Σεπτέμβρη-Οκτώβρη έρχεται το νομοσχέδιο τη πρώτη φορά αριστερά για τα εργασιακά. Εμεί θα έχουμε τη συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και αφού βεβαίω τελειώσουμε ναι, με την εργασιακή. Διέξοδο φαίνεται. Δηλαδή, είναι κάθετη, κάθετα τα συνδικάτα, ο Λάντ είναι κάθετο. Πώ θα λυθεί αυτό. Υπάρχουν κάποια ε, σενάρια ή κάποιος δρόμος... Υπάρχει κάποιο σενάριο ο ΛΑΝ την τελευταία στιγμή επειδή ε, βλέπει ότι αμαυρώνεται και η εικόνα του Euro, το, της αθλητικής διοργάνωσης υπάρχει το σενάριο ο ΛΑΜ να βάλει κάποια στιγμή νερό στο κρασί του. Για την ώρα ε, εκείνος όπως σας είπα και προηγουμένως ε, λέει ότι ε, ε, δεν κάνει καμία συζήτηση ούτε καν για να, το, να γίνουν ναι. κάποιες αλλαγές επί του νομοσχεδίου. Mm -hmm. Οπότε, οι κινητοποίησεις θα συνεχιστούν και από αύριο, αύριο δεν ξεκινάει το γύρο, αύριο, ναι. Αύριο ξεκινάει το γύρο, ναι, ναι, Δεν έχει ανακοινωθεί από τα συνδικάτα μια διακοπή λόγω εθνικού παντοσμίου θέματος, δίποτα. τίποτα. Συνεχίζουν κανονικά. Ίσα, ίσα, ίσα, ίσα που στις 14 του Βινό, στην Ενεργόμενη Τρίτη, θα έχουμε μια νέα διαδήλωση στο Παρίσι και τα συνδικάτα αναμένουν μεγάλη συμμετοχή κόσμου. Από τις κινητοποίησεις που έχουν ανακοινωθεί από εδώ και πέρα, υπάρχει επίπτωση στο, στα στάδια, στη μεταφορά του κόσμου προς τα στάδια, σε ό,τι αφορά το γιουρό. Φυσικά <συσια> και υπάρχει, γιατί παραδείγματο χάρη να αναμένεται να μπουν στις κινητοποίησεις μέσα στο επόμενο διάστημα και η οδηγή οι οδηγή ταξί. Οι οδηγή ταξί, λοιπόν έχουν πει ότι θα πάνε να μπλοκάρουν τις εισόδους όχι μόνο των ξενοδοχείων που μένουν οι αθλητές και οι φύλαφλοι, αλλά και τα γήπεδα. Οι φύλακε των γηπέδων, οι αστυνομικοί που έχουν να κάνουν και με την απειλή τρομοκρατίας, δεν έχουν μπει στι κινητοποιήσει αυτέ. Όχι, βέβαια. Όχι, αυτοί λειτουργούν. Δηλαδή, τουλάχιστον αυτά θα, θα λειτουργούν στην Φυσικά, Γάλη. Φυσικά και λειτουργούν πάρα πολύ. Να σα πω ότι ε, τα μέτρα ασφαλείας εδώ εν του Euro είναι δρακόντια. Έχουμε 90.000 βαριά οπλισμένου αστυνομικού και στρατιωτικούς που ήδη περιφρουρούν γήπεδα, ξενοδοχεία διαμονής, ποδοσφαιριστών και ζώνες φυλάθλων. Γενικά η ασφάλεια είναι πολύ ενισχυμένη και σε άλλα νευραλυγικά σημεία των 10 πόλεων που θα διεξαχθούν οι αγώνες όπως είναι τα αεροδρόμια, η διευδροδρομική σταθμή και αλλού. Βεβαίω. Όπω καταλαβαίνετε είναι δύσκολο κάποιο να εγγυηθεί την ασφάλεια σε όλους αυτούς τους χώρου και πιο πολύ σε χώρους διασκέδαση, όπως είναι τα μπάρια ακόμα και τα εστιατόρια που τον ναι. περασμένο Νοέμβριο είδαμε ότι είχαν γίνει στόχος τρομοκρατών στην Καλλική Πρωτεύουσα. Λογικό, γιατί το γήπεδο μπορεί να αστυνομευθεί μάλλον, αλλά όλο το υπόλοιπο Παρίσι τεχνικώς είναι αδυνατόν, το καταλαβαίνει ο καθένα. Μάλιστα, ωραίε εικόνες από την Γαλλία μας δίνεις, ε, να πάνε όλα όπως πρέπει. Δηλαδή, να μην περάσει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί και να είναι γίνει όλο και πιο μαζικέ οι διαδηλώσει. Πιο μαζικές, να μην περάσει το νομοσχέδιο, να νικήσουν οι εργαζόμενοι, γιατί θα είναι νίκη και των Ελλήνων. Γιατί φαντάσου αν το δεχτούν και οι Γάλλοι, τι θα λέμε το Σεπτέμβριο εμεί εδώ και θα λένε οι βουλευτέ οι Σιριζέοι. Ότι πέρασε στη Γαλλία, καλύτερα. είδατε κτλ. Και, και υπάρχει αντανάκλαση και στο Βέλγιο και σε άλλε χώρε. Αν τελειώσουμε με τα Brexit και τι Ισπανικέ εκλογέ και εκεί θα πάει όλο αυτό με κάποιο τρόπο. Πηγαίνει δηλαδή, έχει πάει. Οπότε και να και πάνε πάνε δεν καλά. περάσει. Αν δεν περάσει αυτό ο, ο νόμο, ίσω να σηματοδοτήσει και αλλαγέ όχι μόνο στην ε, Γαλλία, στην πολιτική τη Γαλλία, στην πολιτική λιτότητα που, που επιχειρείται να εφαρμοστεί εδώ στη Γαλλία, αλλά και σε άλλε χώρε όπω, για παράδειγμα, είναι η Ελλάδα. Να είναι η τριγμή σε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο γίνεται περισσότερη. Αυτό είναι μια καλή ευχή και μακάρι να την κρεμήσουνε γιατί το μόνο που τη αξίζει. Οι λαοί μόνο έτσι θα αποδεσμευτούν από αυτό. Ευχαριστούμε, Μαρία. Δικό μου αυτό το σχόλιο. Να είστε τελευταίο. καλά. Ευχαριστούμε. Καλά κουράγια γιατί έχεις πολλή δουλειά Κάνομαι εκεί. Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε, ναι, ναι. ευχαριστούμε. Η Μαρία Ταναξάμ, συνάδελφος από το Παρίσι μας, έδωσε μια εικόνα. Τι έχεις, έχεις το τραγούδι. Βάλε έτσι, έχει έχεις ένα τραγούδι, αυτό που σου έχω πει. Βάλε ένα τραγούδι, ναι. είναι αυτό που ακούγεται τώρα αυτές τις μέρες στο Παρίσι, μιλάει για τις κινητοποίησεις. C'est pas qu'il y ait deux ou trois failles. On vaut mieux que ça. Se résigner sans livrer bataille. Qu'ils disent que l'on les bataille. Que les gens acceptent qu'on les assaille. On vaut mieux que ça. Qu'on laisse gouverner le patronat. On vaut mieux que ça. Toutes par vos lois. On va mieux que ça. Quelques irrésultats loi face à pour bourgeois qui voudrait piétiner nos droits. On vaut mieux que ça. La loi elle comme rime On vaut mieux. Et toutes ces conneries. On mieux. de ces mots criant au lieu nous. On vaut mieux que ça. Que toutes leurs tromperies. On va mieux. On a bien compris qu'on vaut mieux. On va mieux que ça. La réduction des temps de repos. Les salaires peuvent faire le gros. Bons en arrière. Καλά λόγια λένε εδώ κάποιοι ακροατέ για τη Μαρία Τεδαναξά. Πάντα είναι ψύχρεμοι, για την ψύχρεμη φωνή τη λένε: Πάντα είναι ψύχρεμοι, όπω πρέπει, ακόμη και σε πολύ δύσκολα γεγονότα όπω ήταν τα τρομοκρατικά. Έχει μια σημασία να τα περιγράφει κανεί και στο Twitter που την παρακολουθούμε. Ε, ο αση δημοσιογραφική αντίληψη δεν το πολύ βρίσκει. Πρώτο, δεύτερο είπα πριν το μόνο καλό για αυτή την Ευρώπη, την συγκεκριμένη την Ένωση, είναι να γκρεμιστεί. Το συμπληρώνω λίγο γιατί δημιουργούνται και επεξεργησία, αλλά στον προφορικό λόγο δεν μπορεί πάντα να τα λε όλα. Αφού γκρεμίζεται που γκρεμίζεται, αυτό μπορεί να το επισημάνει και ο πιο ψήχρο παρατηρητή. Καλό είναι να γκρεμιστεί από διαδηλώσει εργαζομένων που ζητούν καλύτερη ζωή, παρά από του ακροδεξιού που θα βγούνε σε όλε τι χώρε μπροστά. Αν είναι να γκρεμιστεί, να γκρεμιστεί από αιτήματα εργατών και εργαζομένων και όχι από μαύρα ακροδεξιά μορφώματα όπως είχε γκρεμιστεί κάποιες δεκαετίε πριν. Τελεία σε αυτά. Ναι. Χτες βράδυ, λοιπόν, εδώ. Βγήκε. Βράδυ, βράδυ, εκπομπή, ο Στην εκπομπή Κοτάκι Μπογιόπουλου. Βγήκε ο Κοτζιά, ο υπουργό. Δεν πολύ βγαίνει. Υπουργό ο... εξωτερικών. Ο... Mm. Χορεύει με τον Άτο, αυτό που. Ναι, μπράβο, ναι. Μπρά, εκεί έγινε ο Καυγά. Και το γλεντούσα τον γλεντούσαν. λόγο έγινε ο Καυγάς. Λοιπόν, θα ακούσουμε κάποια αποσπάσματα, γιατί έλεγε εκεί για ταξίδι στην Αλβανία, θέλει να πει. Και θα ακούσουμε και θα καταλάβουμε, εννοείται, πώ αντιλαμβάνεται ένα υπουργό αυτή τη κυβέρνηση και ο Κοτζιά των εξωτερικών, το ρόλο του, την αξιοπρέπειά του, το ρόλο του δημοσιογράφου τις ερωτήσεις, τις δημοσιογραφικές, γενικότερα πώ αντιλαμβάνεται το είναι του και το, το πόσο καμπόσος μπορεί να νομίζει ότι είναι. Εάν ε, η κυβέρνησή σας θα συνεχίσει, νομίζω το έκανε, όχι νομίζω είμαι σίγουρος ότι το έκανε το Δεκέμβρη του 2015, ε, κινούμενη στην ε, κατεύθυνση των προηγούμενων κυβερνήσεων, να μην ψηφίζει Στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το ψήφισμα που σχεδόν κάθε χρόνο έρχεται για την καταδίκη του ναζισμού. Υπάρχει κάποιος λόγος που απέχεται, που απείχατε κι εσείς από αυτή την ψηφοφορία φέτος. Θα σα εξηγήσω. Α, συγκληρώστε παρακαλώ ως αστερίσκο στα προηγούμενα που κουβεντιάζαμε ότι... Εγώ είχα το. συνέντεξει με τον κύριο Κοτάκη και την Αλβανία αλλά βλέπω ότι ό,τι αποθημένο έχετε το βγάλι Δεν θέλετε να έχετε μπέμπεν χαρά... για τα άλλα τα θέματα Με χαρά μου, με χαρά <laughs> μου όλα τα αποθημένα σας Με έχετε ε, Τώρα, κύριε Υπουργέ, μισό λεπτό. Μια ερώτηση έξω. Μια ερώτηση έκανε ο Νίκο. Τώρα, με συγχωρείτε, μην είναι. Έπλεξε ΝΑΤΟ, εντάξει, δεν πειράζει. Ερωτήσει γίνονται. Μισό λεπτό, Μανώλη μου. Κύριε Υπουργέ, εάν θεωρείτε υβριστικό να σας ρωτάω για το ΝΑΤΟ, σας λέω ότι θα συνεχίζω να ρωτάω για το ΝΑΤΟ, όσο και αν το ισχυρίζεστε ότι είναι υβριστικό το να σας ρωτάει κανείς για το ΝΑΤΟ. Και με αυτή την έννοια θέλω να ρωτήσω. Ήθελα να ρωτήσω, ήθελα να ρωτήσω. Μα Είχα σας το. παρακαλώ γιατί το. εκνευρίζεστε, Κύριε γιατί βοηλιά, χάνετε καθόλου, την ψυχραιμία σας καθόλου, και γιατί γίνεστε εριστικό απέναντι καθόλου, σε ερωτήματα καθόλου, δημοσιογραφικά. Καθόλου. Δεν είπα εγώ ότι ερωτήματα Αυτό, αυτό λέτε. Αυτό. Όχι. Είστε ο πρώτος στη με, δημοσιογραφική ακούστε. μου διαδρομή που έχει πει ότι τον Είμαστε. υβρίζω. Είμαστε. Δεν σας εξύβρισα ποτέ. Ποτέ αναρωτήθηκα και, ερωμέ, και αναρωτιέμαι αυτούς, αυτούς, και ενώπιον σα πώ τραγουδάγατε το We are the world, yeah. We are the children να στην Ατάλια. Αυτό αναρωτιέμαι. Αυτό έγραψα αυτού, και αυτό σα ρωτάω και απευθεία. Βεβαίω, αλλά όχι να λέτε ότι σα εξηβρίζει κάποιο ο οποίο παρατηρεί αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με την πολιτική σα. Ορίστε. Μπογιόπουλο, Γάμπα, Μπογιόπουλο. Ξέρω πώ σα λένε, κύριε Νικόλαμο. Ε Την κάνουμε λάθη και στα, στα βασικά. βασικά. Ελάτε, Λέτε, κύριε Υπουργέ, ελάτε τώρα. Λέω ξανά, κύριε Κοτάκη, που εσεί με καλέσατε για συνέντευξη. Όχι, λέω μαζί ξανά. με τον Νίκο κάνουμε κομπή. Μην το έπαιρνε. θα σα δώσω και το μήνυμά σα μετά, αν θέλετε. Λοιπόν, λέω ξανά ότι είναι ευχαριστημένο. Δεν είπα καθόλου ότι οι ερωτήσει είναι υβριστικέ. Είμαι πολύ ευχαριστημένο που αυτά που μόνο ο κύριο Μπογιόπουλο με υβρίζει κατά καιρού επιτέλου μου τα βάζει ω ερωτήσει. Ε, τα αποθυμένα. Ε, ήθελε να απαντήσει τελικά ή δεν ήθελε, δεν κατάλαβα. Α, απάντησε, Α. θα σου πω, απάντησε. Δεν έχει σημασία η απάντηση. Ε, είπε, κοιτάξτε, για τον ΟΗΕ. Γιατί ρωτήθηκαν δύο θέματα στο απόσπασμο που ακούμε. 20 λεπτά τον είχαν. Το ένα ήταν για το τραγούδι του ΝΑΤΟ, θα ακούσουμε τι απάντησε. Το άλλο ήταν για τον ΟΗΕ. Γιατί όποτε έρχεται το θέμα καταδίκηση του ναζισμού, η Ελλάδα, όπως και όλε οι χώρε τη Ευρώπη, κάνουν την πάπια. Δεν καταδικάζουν καθαρά όπω πρέπει το συζητάνε. Λογικό γιατί να δεις ποια Ευρώπη είναι λογικό να μην καταδικάζουν σε λίγο θα υψώνει και σημαίες όχι μόνο θα καταδικάζουν αλλά, αλλά είναι τέτοιο είναι αποθυμένα όταν κάποιο δημοσιογράφος κάνει ή γράφει κριτική για κάποιον υπουργό έχει αποθυμένα είναι αποθυμένα ότι είπε ότι τραγούδισε στο ΝΑΤΟ στην κοιλιά του τέρατος για την παγκόσμια ειρήνη. Ήταν το ΝΑΤΟ οι χώρε του ΝΑΤΟ βοβαρδίζουνε Έχει αποθημένο κάποιο, δεν είναι ερώτηση, δεν μπορεί να είναι άποψη πολιτική, τοποθέτηση. Εάν υπονόησε ο δημοσιογράφος ότι είναι πάπια, κάνει την πάπια υπουργός ή ότι είναι δοτός, είναι βρισιά. Ναι, αυτό είναι, είναι, είναι εξύβριση είναι μετά, εξύβριση. πάμε σε τέτοιο. Να ακούσουμε λοιπόν όμως η απάντηση για το γιατί για τραγούδισε. Στην συνδιάσκεψη του ΝΑΤΟ που είχε γίνει στην Ατάλεια τη Τουρκία. Για όσου δεν το θυμούνται αμέσω, μετά ανέβηκαν όλοι οι υπουργοί πάνω σε μια βραδιά εκεί και τραγούδισαν χέρι-χέρι πιασμένοι. Αγαλιασμένοι και χορεύοντα το ρυθμό. Ένα τραγούδι φιλιρινικό το είπαν εκεί, το λέει και ο Μπογιόπουλο, το είπε και ο Κοτζιά. Να ακούσουμε όμω. Ή τρολιά, έτσι. Φιλιρινικό τραξ, τραγούδι ναι, που κάνουν το κάνανε. Γιατί το κάνανε. Κάνουν... θα σε διαψεύσει τώρα γιατί. Και αυτό φαίνεται. Θα ήθελα με αφορμή και την ε, απάντηση που δώσατε προηγουμένως να υποθέσω ότι η διαδρομή που έχει διανηθεί ανάμεσα στην θέση να διαλυθεί το ΝΑΤΟ μέχρι να φτάσουμε στην πρόσκληση του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και μάλιστα αποδίδοντάς του ρόλου των προσφύγων, τους οποίους βοβαρδίζει βέβαια στη Μέση Ανατολή. Είναι το πέρασμα από τον ακτιβισμό που είπατε προηγουμένως στην διπλωματία του ρεαλισμού. Ε, καταρχάς δεν ξέρω ε, αν το ΝΑΤΟ ε, συμμετέχει το ίδιο στεσμό στη Μέση Ανατολή. Θα μου είχε διαφύγει εμένα αυτή η πληροφορία. Σε κάθε περίπτωση επίσης μου είχε διαφύγει το καλέσαμε εμείς το ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ όπω η Μόσα από την Μέρκελ Και εμεί δεν φέραμε αντίρρηση, διότι δεν έπρεπε για άλλη μια φορά να κατηγορηθούμε. Θα ε, με συγχωρήσετε, ε. αλλά έχω μπροστά μου την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργού Εθνικής Αμήνης, ο οποίος στην συνεδρίαση των μονίμων αντιπροσώπων του ΝΑΤΟ δήλωσε περιφάνως ότι δική μας ήταν η πρόσκληση προς το ΝΑΤΟ να έρθει στο Υγεία. Θα έρθω, θα έρθω. Καταρχάς συμφωνούμε λοιπόν, ότι δεν είναι σωστή η πληροφορία που λέτε. Ότι βοβαρδίζει τον το στη Μέση Τι Ανατολή. Δεν αναφέθηκα βοβαρτίζουν... σε αυτό. Λείπατε, ε, το... Φαντάζομαι δεν είστε άνθρωπος νεκά... νεκά... ο οποίος Κοιτάξτε κρύβεται ταιμία... πίσω από τους τύπους. Οι χώρες του Άτω βοβαρδίζουν τη ε, Μέση Ναι, Ξεκίνησαν έτσι και αμέσως μετά ρωτήθη για το τραγούδι. Για το τραγούδι που τραγούδησαν και άκου την απάντηση για να αποστομωθείς Και μια τελευταία ερώτηση που έκανε ο Νίκο για την Νατάλια. Δεν ξέρω, είχε μια αιχμή για το τραγούδι, από ό,τι καταλαβαίνετε. Το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο και ήσαν πάρα πολύ ανήσυχοι αυτοί οι οποίοι συμμετείχαν στο, ε, στη διαδικασία του τραγουδιού. Που το τραγούδισαν διότι θεωρίζαν ότι βρέθηκαν εκτεθειμένοι σε ένα τραγούδι που δεν είναι στη γραμμή του ΝΑΤΟ. Γιατί βρέθηκα πάνω, ήμουν σε επίσημη επίσκεψη στην Τουρκία και με κάλεσε ο Υπουργό Εξωτερικών τη Τουρκία να ανέβω πάνω για να κλείσει. Το τραπέζι που έδινε προ τιμή μα. Έχω την ευγένεια τη διπλωματική να ανεβαίνω εκεί. Το δε τραγούδι δεν ήταν επιτοκτικό. Το τραγούδι ήταν με ένα περιεχόμενο και είναι γνωστό αυτό που δεν συνάδει με του ανατοϊκού στόχου και τι ανατοϊκέ πολιτικέ. Κατάλαβε γιατί το έπανε. Παρόλα αυτά το έκανε. Αντίσταση. Ναι, δε... Όχι, α, α, αντίσταση. Δεν κατάλαβε τι λέει. Αντίσταση. αντίσταση Καμία στην κοιλιά του. Για Πώ αλλιώ θα χτυπηθεί το ΝΑΤΟ από έναν αριστερό. Έτσι, ναι. με διαδηλώσει όπω λέμε τόσα χρόνια. Ή, oh. ή έγινε υπουργό και πήγε εκεί και του έτριψε στη μούρη. Δεν είπαν ένα τσιφτετέλι. Η... Είπαν ένα αγωνιστικό τραγούδι. Η... Θα μπορούσε η... να αντιστασί. πούνε. Το ωραίο και η ωραία τη Κούκα. Αυτό. Όχι, δεν είπαν αυτό. Όχι, είπαν αυτό. το αντιστασιακό τραγούδι που μιλάει για την παγκόσμια ειρήνη. Ναι, Από ε... τότε το κρατάνε όλοι οι ηγέτε και οι υπουργοί του ΝΑΤΟ και το φυσάνε δεν κρυώνει πώ μπήκε κάποιο μέσα και του συμπαρέσυρε. Και είπαν αυτό το τραγούδι. Μάλιστα ύψωσαν και τι γροθιέ και τα χέρια. Και έκαναν κινήσεις πεδαριώδη, αν τις έλεγε κάποιο. Καταρχήν μου μπορεί και ωραία όταν υπάρχει νάτο, Ωραίο και ΝΑΤΟ δεν υπάρχει. Είπα εγώ ένα ξέρω πώς να Προφανώς ακούω, Δεν ακούω καθόλου. δεν ξέρω ήταν πράξη αντίσταση, είναι μια φολική βιτρίνα ενδεχομένω για όλη την την Αυτό δεν ήταν δεν δεν υπάρχει με αξιοπρέπεια. αυτό νέο, Το ελληνικό. Άλλο λέει: Πήγαμε τραγουδήσαμε στον Νάτο γιατί ήταν κατά του ΝΑΤΟ. Ναι, Τι α, Απλά αν το κάνει κάποιο αυτό θα πρέπει να παρετηθεί. Στην ισχυρότητα δομική αξιοπρέπεια. Τι, σαν άνθρωπο, όχι σαν πολιτικό. Σαν άνθρωπο δεν την έχει. Δεν ετοιμάζει ένα ψέμα να πει. Ένα καλό ψέμα. Τι κάτι είναι απλό. <laughs> <laughs> <laughs> να κάτσει να πει και ότι κύριε Κωτάκη, εσεί με, με καλέσατε, <laughs> <laughs> καλέσατε. <laughs> και αυτό και το μήνυμα και το Κομμότήριο. Πά Λοιπόν, Αυτό το πάρα... ήθος τη αριστερά δεν σταματάει το... σε τίποτα <laughs> Μα πάτο δεν έχει, ναι. έχει Τον απόπατο όπως είχε πει ο Χαρίλος Φροράκης Για μια άλλη περίπτωση Βάλε διεφημίσεις Αυτά λοιπόν συμβαίνουν σήμερα Πέμπτη, μια μέρα πριν το γιούρο. Αυτά συμβαίνουν στη Γαλλία, αυτά συμβαίνουν και στην Ελλάδα. Εδώ θυμάται ένα ο Κροατή, άκουσε τον Κοτζιά που λέει Το κάναμε ω πράξη αντίσταση. Δεν το πέτσει, εμεί το μεταφράζουμε. Και θυμήθηκε τον Κοκό. Θυμάσαι μια παλιά το, ναι, που είχε ναι. φωτογραφηθεί με τη Χούντα μουτρωμένο όταν την είχε ορκίσει στα πρώτα 24 ώρα για να δείξει στου Έλληνε πολίτες ότι είναι μουτρωμένο. Βέβαια, μόλι πρόσφατα μάθαμε ότι είχε στείλει ήθελε να πετάξουν και τα. Υπερχητικά τη ελληνική αεροπορία. Να σπάσει το φράγμα το ήχο να, σπάσει... να πέσει η χούντα έτσι. Τι είναι αυτό ο τύπο που θέλει Βασιλιάς να ρίξει μια. Τι είναι αυτός. <laughs> δεν είναι όλοι οι βασιλιάδε έτσι. Αυτή η Ελλάδα δεν θα βγάλει σε όλου του τομεί. Μάλλον σε όλου του τομεί βγάζει πολύ συγκεκριμένα προϊόντα. Ναι. Συγκεκριμένου επίπεδου. Συγκεκριμένου Νο... νοητικό. Ναι. Άστο. Γιατί θα το πάμε στο λαό μετά. Γιατί είναι ένα καθρέφτη όλο αυτό. Αν και στου βασιλιάδε δεν ισχύει αυτό. Είναι φορεμένοι απ' έξω. Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε. Μαγκαζίνω σε λίγο με το Γιάννη Παπαδόπουλο. Εμεί στα υπόλοιπα αύριο. Γεια σα. White, white, white.